Θέλω βλέπω τι γίνεται. Θέλω να βλέπω. Αν μαζευτήκατε, ξεκινάει η ήλιο. Καλχάιζοτιγκερ αλπέντο δεκατέσσερα.com. Το φουλ του αστρου. Δύο βήματα από απ την κόλαση Δύο βήματα μόνο Σήμερα θα πάμε άλλο ένα Το κάνουμε τρία Καλησπέρα σε όλους Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα Όσοι τα Σάββατα ε... Στά σε νέα που ξεκινάει ο Καλ την εκπομπή του και ελπίζω να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Από τη Βραζιλία στην Αυστραλία, από την Κεντρική Ευρώπη μέχρι τη Λακωνία και από την Κέρκυρα μέχρι το Βόλο, μία μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Αγγλία ξέχασα, Κύπρο ξέχασα. Τι να πρωτοθυμηθώ την να ξεχάσω που λέει και το τραγούδι. 70-80 κράτη αγαπητοί φίλοι μας ακούνε κάθε... Ε, Σάββατο και Κυριακή κυρίως και στη Σούμα του Μηνός ο Αλμπέντο έχει μέσα 70-80 κράτη που τον ακούνε από αυτά που μαζεύω τα στοιχεία εγώ ε, ανατακτά διαστήματα σύν πάρα πολλές χιλιάδες χτυπήματα και αυτό είναι το ενδιαφέρον, γι' αυτό είμαι θα εδώ και επειδή είναι μόνος του σήμερα ο Καρλ θα τον ε, Σαπορτάρω εγώ, όπως έλεγε ο Όμοιο του... στη mm. γραψιωδία, mm. την καλησπέρα μου στο βόλο. Είπα τα εξάρχεια λέει καλησπέρα, Στέφανε, αγόρι μου, η πιο ήσυχη πλατεία τη Αθήνα. Ε, την απάντηση θα τη βρείτε μόνοι σα. Στην Ουψάλα στη Σουηδία, στο σεισμολογικό Κέντρο, σε κάτι φίλους φίλες γιατρούς εκεί την καλησπέρα μου, στην Κυψέλη επίσης. Το είπα, το είπα, ουπθάλα ουπθάλα, είμαι και εθπανόφεγο στην άλλη δοή λεγόμουνα Χωθέ Χιμένεθ Μουνιώθ και στους ο Εδώρους πάντοτε προσέχτε το αυλάκι μην πέστε μέσα Στο μυριαίο εν γέννη στην Καλύπολη, στην Ευαγγελίστρια, τι έχει γίνει σεισμό. Μαζευτείτε, θα πούμε πάρα πολλά Σήμερα, καλησπέριζο τον Κάρολο Καλησπέρα Πώς είσαι αγόρι μου Είσαι και κουρασμένο σήμερα Έχεις και ένα σεμινάριο δύο ώρων λίγο Και καπάκι εκπομπή Έτσι, μάχημα πράγματα Ε ναι τώρα τι... Δεν κατάλαβα Δείχνεις την περηφάνεια σου στο χολμη μου λένε αυτή την ώρα έχει πέντε βαθμούς εμείς πρέπει να βάλουμε τα Μαγιώ μπροστά, γι' αυτό μας ζηλεύουν και να πάνε να γίνουν παγωτά δεν μας νοιάζει γι' αυτό θέλουν να μας φάνε γιατί εδώ εμείς είμεθα άλλος πλανήτης μόνο αυτό το κράτος προχτές πλημμύρισε η Γιουγκοσλαβία η Κροατία, έβλεπα στην τηλεόραση τα πήρε όλα και εμείς είχαμε 30 βαθμούς δηλαδή Οχι κοντομάνη, εγώ, εγώ ούτε σου, τι αν δεν μπορεί να βάλει σε αυτή τη χώρα. Ένα ε, ταγέρια σήμερα και επειδή φοβήθηκε τον καιρό και είναι μουσική μες τον Ιντρότα. Καραλέπαμε, πάμε έτσι με χιούμορ και δυνατά για λεμέ. Καλησπέρα <συνήν> σε όλους Καλησπέρα σε όλου. Να χαιρετήσω το κοινό. Να ευχαριστήσω τα άτομα που μα θυμίσανε με την παρουσία τη και στο στούντιο αλλά και στο σεμινάριο. Βέβαια. Ότι... Και να πούμε εδώ ότι θα το κάνεις δύο φορές το, το μήνα μέχρι την άνοιξη επίσημα και με. Ναι, χτό <συνήν> με κόψει κανένα μετρό, ξέρω. Πώς... <συνήν> Σε κοπτίσει, πίτσα με το μέτρο. Τι γραμμέ περπατάς αφού έρισε με το τρένο. Δηλαδή δεν σε έχω για αφηρημένο. Ποτέ δεν ξέρω. Λοιπόν, εσύ εσύ. να πούμε αυτό γιατί μετά αυτό ξεκινάει την πολιολογία και δεν σταματάει. Και εγώ δεν είμαι και σχετικό με τα αστρολογικά. Ότι το επόμενο θα είναι το Σάββατο ή στα 6 η ώρα, 31 Οκτωβρίου, έτσι. στο τέλο του μηνού. Έτσι, Εντάξει, έτσι, έτσι. έτσι, έτσι. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω, τι έχει ετοιμάσει για τους φίλους λοιπόν. Εγώ τώρα θα κάνω το Ματσότα, το Ριζόπουλο, Για δεν έχει έρθει κανεί σήμερα. Ήταν μόνο του και θα λέω ότι μου κατέβει προχώρα, αγαπητέ μου. Καλησπέρα, καταρχήν στο κοινό. Α, πάλι πάμε <laughs> <laughs> <laughs> για σερβέρ. Πολλοί κόσμος και σας ευχαριστώ που με τιμάτε με τη ραδιοφωνική σας παρουσία. Εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όπω προείπα και τα άτομα που μα τίμησαν με την παρουσία του εδώ πέρα. Να στείλω χαιρετίσματα στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, τα παιδιά που ακούνε και είναι, ξέρει, και η πιο έτσι, σκληρή κριτική από του δικού σου ανθρώπους Ναι, αλλά είναι ε, ε, κάλεγο. Μήπω ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, είναι υποβολή μία αυτό, Όχι, όχι. Είναι... Του καλοπιάνει τώρα. Όχι, όχι. Ή ακούνε, όντω. Αρκούν, ακούν, Πάντα. Λοιπόν, με θυμίζεις τους Αμερικάνες που βγαίνουν στο Όσκαρ έχουν πληρώσει 50 χιλιάδες Ευχαριστώ 000... μαμά μου Έχουν πληρώσει 50 το και λέει Μαμά, λόγω, μπαμπά σου Αμώ το λέω τρολένω δηλαδή Έχεις γίνει Αμερικανάκι <laughs> Τι να ναι. ε, Καταρχήν ε, έχουμε σήμερα Συρία θα πούμε Κύπρο θα πούμε έχουμε ειδική παραγγελία Και τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στη Μεγαλόνησο ε, έχουμε να πούμε ο Πούτιν Έχουμε να πούμε λίγο από Ελλάδα Και γενικά ότι άλλο κάτσει. Δεν θα πούμε ζωδιά <laughs> Δεν το έχω παιδιά ε, Ξεκινάμε ε, Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα καταρχήν Να δούμε τι έχει παίξει Τελικά οι εσνοπάτερες το... Το ψηφίσανε το... τα μέτρα. Βέβαια α, αν ξέρανε το τίτλος έχει ετοιμάσει ο, ο Τσίπρας γιατί ο Τσίπρας σχέρετε έχει και το Ποσειδώνα εκεί σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα σε που κάνει όψεις περίεργες. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προειδεασμένοι ότι ο Τσίπρας παίζει με άσχημα χαρτιά, μια πολύ καλή παρτίδα. Και νομίζω ότι μετά τι 5-10 δεν, δεν σα κάνω προβλέψει. Για έτσι. πάρτι του ή για μα, Όχι, για μα ε... και για παρτίδα. Με 10 πάρτι του θα είχε πάει σπίτι του. Α, για να δούμε. Ε, οπότε μετά τι 5-10 θα δείτε μεταστροφή του κλίματο. Ε, Επίση, αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, η κυβέρνηση. Πέρασε αυτά τα μέτρα α, σχεδόν αλόβητη. Από την άλλη, οι φίλοι μας οι Γερμανοί που έλεγε και ο Δήμος ο Σταρίνιος, μετά την απάτη της Volkswagen, το χήματο του λαού, δηλαδή κατά τη γερμανική γλώσσα, α, αρχίζουν να βγήκε στην επιφάνεια ότι το Μουντιάλ του 2006 ήταν αγοραστό. Και σιγά σιγά όπως είχαμε πει πρώτοι εδώ, κόντρα στη λογική, αρχίζει η αποδόμηση της Γερμανίας. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να περιμένουμε και τα δικά μας. Για να απαντήσω λίγο στο chat. δεν με έχει συνδέσει με από Τσίπουρο, το καταγγέλω. Ε, η Χριστίνα λέει τι βεκάλ μας ΒΒΕΚΑΛ μας τα πήρε όλα ΟΚ okay. Απλά κάντε λιγάκι υπομόνι ε, Για να μην τον έχω κράξει ε, κάτι έχω δει εννοείται ε, Ούτως ή άλλως, εγώ από μεριάς κουμουνδούρου Επειδή συχνάζουν κάτι περίεργες προσωπικότητες Εκεί δεν, <laughs> δεν κατεβαίνω γιατί υπάρχει θέμα ε, Πάμε να δούμε λίγο το τι έχει παιχτεί η Γερμανία καταρχήν αυτά που βλέπετε και σας τα λέω έτσι με τα λόγω γνώσεως είναι τα προμηνύματα α, Μετά τις 17-11 έρχεται νέος κύκλος α, αποκαλύψεων και νομίζω ότι σιγά σιγά η κόντρα αρχίζει και προσωποποιείται Μεταξύ ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας Κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και χρόνια Εντάξει. Σε κάθε πόλεμο στο τέλος η Γερμανία χάνει Με τον ΑΦΑΙΒ τρόπο Έτσι. Τώρα ο Πόλεμο είναι οικονομικός Οι Γερμανοί... Και θα κάτσουνε το παλούκι Η Γερμανία απλά για να ξέρεις Γιώργο έχουνε Είτε πάρουμε το χάρτη του 1920 Uh, 33 που είναι η άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία είτε πάρουμε την ενοποίηση της, uh, που είναι ομόσπονδη πλέον η Γερμανία Ανατολική και δυτική, δείχνει ότι έχουν πρόβλημα και αυτό είναι θέμα uh, DNA διότι έχουν καλλιεργήσει μία αίσθηση uh, μεγάλης υπεροχής ναι. η οποία κατά τη γνώμη μου, ε, στηρίζεται σε έολες σκέψεις και επεπιθύσεις. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη, αυτό ε, που χρειάζεται να ξέρουμε και να είμαστε έτσι ιδιαίτερα προσεκτικοί, είναι ε, ότι... Η Γερμανία αρχίζει και αποκτά πρόβλημα, το πρόβλημα είναι σε πρώτη φάση αξιακό Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό που λέγαμε η, τη, η γερμανική υπεροχή αρχίζει και φθήνη Φαίνεται τελικά ότι ακόμα όσοι που είχαν πάει να πάρουν αυτά τα Volkswagen, τα δίλητρα, τα diesel καπνίζουν λίγο περισσότερο από ότι κάπνιζε ο Μουτζούρις όταν ανέβαινε στο διακοφτό. και γενικά α, αρχίζει σιγά σιγά μία αποδόμηση η οποία η αποδόμηση αυτή έγινε λόγω του ότι ε, η Γερμανία έχει την πεποίθηση ότι είναι αφενός η πιο έντιμη αφετέρου η πιο έξυπνη και υπερτερή και τουλάχιστον νοητικά και σωματικά. Επίσης ε, Λένε εδώ πέρα Ότι ακούγεται Οι πρώτες κατοικίε των Ελλήνων γίνουν στο Σφυρί ε, Απλά κάντε λιγάκι Υπομονή Διότι ε, Δεν είναι Τα πράγματα έτσι όπω φαίνονται και νομίζω θα έχουμε πολλά να πούμε τη προσεχής ημέρας ε, Επίσης ο Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι 0-1 Τον πίνουν οι γαύροι μια χαρά Δεν μας χάλασε καθόλου Σε παρακαλώ Βασιλάκο μαζε... ακούς μαζε... Αν ακούς βασιλάκο τον πίνετε Μαζέψε λίγο ε Είσαι, σε... Είσαι... Είσαι επισκέπτης εδώ Μαζέψου ναι, μαι, ναι, ναι. Άντε, Λοιπόν η Καλυψό λέει η χειά σας Η αλαζονία προηγείται τη πτώση, Οπότε οπωδήποτε Και συνεχίσουμε Πάω να δω λιγάκι ε, ε, τι έχουμε παρακάτω Θα πάω λίγο σε ένα χάρτη τον οποίο δεν τον έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε αυτή την εκπομπή Και επειδή ήταν έτοιμα αρκετών φίλων από Κύπρο Να αναλύσουμε τα πράγματα λίγο της Κύπρου η Κύπρος με βάση το χάρτη α, που έχω στη διάθεση μου και νομίζω είναι και ένας χάρτης ο οποίος είναι κατά γενική ομολογία σωστός που είναι 16 Αυγούστου το 1960 τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά και δεν είναι πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο στην παρούσα φάση που μιλάμε, ο Διελάβλων Ποσειδώνας μέσα από το τέταρτο που δείχνει, α, που, α, εκ των έσω μία έτσι μορφής προδοσία θα έλεγα κάνει τετράγωνο με τον Άρη μέσα στον έβδομο δηλαδή νομίζω ότι το 16 για τους φίλους του, από την Κύπρο και το ότι και ο Ποσειδώνας κάνει αντίθεση με, τον, με την Αφροδίτη δημιουργεί έτσι ένα τάφ μεταξύ Ποσειδώνα Αφροδίτη Άρη με τον Άρη σε θέση εκτόνωσης για όσους ξέρουν αυτολογία εντός του εβδομού οίκου δείχνει ότι πολύ πιθανόν η, η ελληνική πλευρά της Κύπρου να υποστή μια ήττα και αυτό γιατί γιατί δείχνει ότι υπάρχουν σχέδια περίεργα τα οποία επεξεργάζονται, προφανώς α, εν αγνία του Κυπριακού λαού και που τελικά α, πάμε για μάλλον σχέδιο ανάν 2. Κρατήστε το αυτό και βεβαίως έχοντας και τον κρόνο μέσα στον πρώτο οίκο, ο οποίος όλο το 16 θα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την αδελφή χώρα, Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίσουν εκεί πέρα στην Κύπρο. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται εντός του δεκάτου οίκου σε μια θέση όχι ιδιαίτερα καλή και καλό θα είναι ότι αυτά που τους λένε ότι τα πράγματα είναι καλά, λειτουργικά, και προς το συμφέρον τους καλό θα είναι να μην τα πιστεύουν, γιατί τελικά ε, δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι και επειδή σε αγαπώ μόνο μου δίνεσαι Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια και ασκάνω κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια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 Κάθε μέρα λίγο λίγο Κι απάνω στι πληγές πληγές ανοίγω Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο Μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω και εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο για πάνω στις πλήγες πλήγες ανοίγω Και εγώ περθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο Μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω Ανεπανάληπτο στράτος, αλλά αφού αυτός εδώ χρησιμοποιεί το ρήμα «Υποκρίνεσαι» Εγώ βάση των ρημάτων που χρησιμοποιεί θα βάζω τα αντίστοιχα τραγούδια Τελικά άλλοι υποκρίνονται και καλά κάντε και πάτε και ψηφίζετε αυτά ψηφίζετε, οπότε τώρα χωρί προφυλακτικό 13% και με προφυλακτικό 23%. Όσο για του φίλου μα Κυπρίου που είχα την τιμή εγώ ένα χρόνο τη ζωή μου να υπηρετήσω στην Ελδίκα εκεί επί πολύ σοβαρών εποχών και σκληρών εποχών. Ε, θα να τα πω μετά να πει τα δικά του ο προφεσόρ dell'astrology εδώ πέρα και μετά να μιλήσω εγώ. Ωραία. Ναι. Επιστρέψαμε μετά τον στράτο μεγάλη φωνή. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο για την Κύπρο. Ε, καταρχήν για να ξεκαθαρίσω πιστεύω ότι η Κύπρος ε, θα μπει σε μια διαδικασία Uh, πάλι διλημάτος όπως είχε γίνει και με τον Τάσο Παπαδόπουλο μόνο που η διαφορά είναι ότι ο Τάσο Παπαδόπουλος για μένα ήταν ο μέγιστος Κύπριος πολιτικός ήταν δηλαδή uh, άντρας και ήταν και πατριώτης χίλια τα χίλια τώρα για τους εδώ το, τους καινούριου, τα το βλέπω είναι λίγο λίγο από μέσα Σαμαράς και από έξω έτσι φεγγίζει λιγάκι ο τύπος βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι από πρόοδο Δίας τέλη του 16 πάει πάνω στον οροσκόπο ε, αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος ε, θα βρει μια ανέλπιστη συμμαχία θα βρει μια ανέλπιστη βοήθεια ο, ο προοδευμένο ήλιος, α, λόγω το ότι θα περάσει και ο Ζεύς από πάνω τη, ο Σανούπο, νομίζω ότι θα μπει σε μια κατάσταση παρατεταμένη τόσο στατιωτικής όσο και διπλωματικής ετοιμότητας. Ε, πάντως είναι απόλυ... είμαι απόλυτα απεμπισμένος ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα, λόγω το ότι ανήκουν στο χωράφι που λέγεται Αιγαίο δεν ε, ε, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο από στρατιωτική άποψη λόγω του ότι ο Βλαδίμιρο με το ε, εκεί, τον Κινέζο, τον Μπρουσλί έχει κατεβάσει αεροπλανοφόρα, αεροπλάνα και βαπόρια Οπότε ο Ομπάμα εντάξει, οκ. Okay, Άστο να πάει κατσάει ο άνθρωπο, οπότε δεν ε, διατρέχουμε κίνδυνο. Βέβαια, ο προοδευμένος ήλιος, ο προοδευμένος Βουλκάνος συγγνώμη, πάει πάνω στον Ήλιο στις 22 Δεκάτου του 2016 και ενώ η Ελλάδα θα έχει τον διαλάβνοντα από όλων, η Κύπρο θα έχει τον προοδευμένο βουλκάνο, Άρα, νομίζω ότι είναι μια χρονιά καταλυτική για τους φίλους του Ελληνοκύπριους που πολλά πράγματα θα αρχίζουν να, να αποκτάει η, η Κύπρος μεγαλύτερο κύρος αλλά και διαπραγματευτική ικανότητα. Α, θα πούμε και άλλα α, σε κάποια άλλη εκπομπή γιατί ο χρόνος πιέζει. Νομίζω ε, τους φίλους μου τους Κύπρους πρέπει να τους ικανοποίησα. Και πάμε τώρα να δούμε σε ένα χάρτη, τον οποίο και, σαν προσωπικότητα και σαν χάρτη κλασική, αλλά και ουράνιον, προσωπικά τον λατρεύω. Ε, τον κάναμε και μάθημα στα παιδιά εδώ στο σεμινάριο, πάντα υπό το πρίσμα βέβαια της κλασική εδώ. Και νομίζω έτσι εκπονήθηκαν και από τους ίδιους, καταλάβανε ότι το άτομο το συγκεκριμένο είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι άλλος από τον αδιαφισβήτητο πλανητάρχη πλέον, Βλαδίμιρο Πούτιν. Ο Πούτιν στο γενέθλιο αστρολογικό χάρτη... Έχει, είναι ζυγό με οροσκόπο σκορπιό και με πλούτονα στο δέκατο τρίγωνο με άρη. Η επίθεση που έκανε την έκανε με α, ήλιο πλούτονα τετράγωνο. Με πλούτονα ήλιο τετράγωνο, συγγνώμη. Που δείχνει ότι έχει ζυγίσει του κινδύνου αλλά λόγω του ότι θα ανέβει ο ουρανό να του τριγωνίσει τόσο το μεσουράνημα όσο και το Πλούτονα α, έχει κάνει πολύ έξυπνη, κατά τη γνώμη μου, α, στρατηγική κίνηση. Από την άλλη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Α, Uh, πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δυνατός, μεγάλωσε μέσα στην Καγκεμπέ η ιστορία του Πούτιν, το πώς ανελήκθηκε στην πολιτική είναι λίγο περίεργη υπό την έννοια ξεκίνησε ένας απλός uh, δημοτικός σύμβουλος στην Αγιά Πετρούπολη uh, ξαφνικά έγινε δήμαρχος με τη βοήθεια βέβαια της μαφίας και βέβαια όταν οι μαφιόζοι εναντιώθηκαν α, και του είπαν να τους δώσει πίσω τις χάρες που θέλανε βρεθήκαν καμιά δεκαριακή εκεί στο Βόλγα με μία σφαίρα στην πλάτη και ένα σημείο μας στην τσέπη που λέει δεν αντέχω τη ζωή οι τύψεις με κυνηγάνη υπογραφεί ο νεκρός και όλα λύθηκαν. Α, ο Δημήτρης ο φίλος μου Uh, λέει, οι μεγάλες οι χώρες έχουν πάντα πρόγραμμα που το ακολουθεί οποίο και να είναι, συμφωνώ. Ε, η Κάρλο Φάν λέει, η CIA, όχι η CIA μάλλον, άμα δολοφονήσει τον Πούτιν, εγώ θα γίνω καρδινάλιος. Κοίτα, ότι το έχουν στο σχέδιο, το έχουν. Uh, βέβαια, επειδή uh, τους τελευταίους μήνες έτσι, της σταδιοδρομίας που είχα στο Facebook... Μη είχατε ρωτήσει πάρα πολλές φορές για τον Πούτιν γιατί τον είχαν βγάλει ότι είχε μαγουλάδες, είχε καρκίνο, είχε πελάγρα, είχε δεν ξέρω εγώ τι και τελικά ο τύπος για άρρωστο μια χαρά τους γλεντάει. Ε, νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός ε, είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η χώρα να έχει έναν Πούτιν. Αλλά η περισσότερη που έχει βγάλει είναι Πούτιν με ένα σίγμα μεταξύ του και του Τιν. Όποιος το πιάσει, το πιάσε. Δεν είναι για, για όλου αυτά. Για ποια χώρα, είπαν Ελά μου. Για, για τη ναι. χώρα, λέω εδώ, για την Ελλάδα. Έλα, ρε τώρα, μην σοβαρά. Έχει μια ωραία εκπομπή. από θέματα με τη... Εδώ είναι Πουτινιέζ, δεν είναι Πούτιν. Όχι, εγώ δεν ότι... είναι. Πουτινιές την Ελλάδα την αγαπάω και τώρα Αλλά και μιλάμε τένα. για την Ελλάδα αγόρι μου μιλάμε για αυτούς που το παίζουν Έλληνε ενώ δεν είναι Ιάννη ε, το πιάσε έχω έχω κραντές τσακάλια το, το λέω ναι, ε. βάλε καλά τον τόνο <laughs> πουστρίν είναι σαν, σαν πουάν ακούγεται Μέρα. λοιπόν ε, συνεχίζουμε ε, καταρχήν για να ξέρετε και αυτό έτσι δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί Αλλά άμα ανατρέξετε και στο ίντερνετ υπάρχει Η... Η... Πώς την λένε Οι Ρώσοι μέσα στην FSB έχουν επιτελείο αστρολόγων σοβαρό Ο Σνούκι Μπάντς λέει Με το νόμισμα μας είχε πει ότι μέχρι τέλους του χρόνου κάτι θα παίξει Έχεις κάτι να μας πει σήμερα, ρε τι να σου πω, ότι πάλι κάτι θα ξαναπαίξει, κάτσε να έρθει στο τέλος του χρόνου για να τα πούμε. Α, τι άλλο έχουμε. Α, αυτό που θα ήθελα να πω, ότι καλός ή κακός, εάν δείτε τη συναστρία της Ελλάδας, με το Μπουτίν έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ε, εννοείται ότι για να το ξεκαθαρίσουμε, μην πιστεύετε τώρα ότι φίδια γράφουν τα site ότι επειδή είμαστε ομόδοξοι μα αγαπάει και τέτοια. Α μην είχαμε πετρέλαιο και δεν θα μα αγαπούσε καθόλου. Βέβαια, προφανώς όταν έχει την ευλογία του Θεού και του Πούτιν και έχει και πετρέλα είσαι καλά. Αλλά πρέπει αυτό το χαρτί να το παίξουμε και εμεί ανάλογα. Ε, θεωρώ ότι ε, η Ρωσία ήρθε να παίξει στρατηγικό ρολό και ε, είχα γράψει παλαιότερα το 11 ένα βιβλίο οπότε είναι παλαιότερη η έκδοση το καταλαβαίνετε ε, τον εκδόσεων Ερεχθείδα, το Ανθολογήματα της Βιτελέρε Τεκνίκ δηλαδή της Ουράνιαν έτσι όπως λέγεται στη Γερμανία Βιτελέρε Τεκνίκ δηλαδή η τεχνική διδασκαλία του ΒΙΤΕ και είχα γράψει στη σελίδα 64 ότι ο Πλούτονας ήρθε στην ίδια ακριβώς θέση, δηλαδή στον εγώ όταν η Ρωσία επί Εκατερίνης της Μεγάλης είχε μπει στην ομάδα των υπερδυνάμεων και έτσι ακριβώς έγινε και τώρα και επειδή υπήρξε η υπερδύναμη ούτως ή άλλως πήρε αναβάθμιση και γίνει η πηρε αναβαθμιση και δυνάμη αυτό λίγο για να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να είσαι ας πούμε και εξάδελφος του Νοστράδα μου. Αν παρακολουθήσεις λίγο α, την ιστορία, η ιστορία θα στα πει όλα. The sun refused to shine Ακούσαμε ρεγκμπάντων και πρέπει να φύγουμε από το μέρο, λέει το τραγούδι. Και από αυτά που ακούω και διαβάζω, όχι μόνο από Γαλ, γενικώς, και ενημερώνομαι. Εκεί το πάνε, φέρουν ό,τι βρούνε από τον πλανήτη να το φυτρώσουν εδώ και ξέρω θα πάμε εμεί. Λοιπόν, το Σάββατο βράδυ <laughs> Με παίρνει ένα τηλέφωρο, μου λέει... Ρε φίλε μου, λέει τι έχει φχύει... Κερδίζει ο Ολυμπιακός... Εντάξει... Ξέρακα δύο να πω... Εμπάσεις περιπτώσει... Α, επειδή έχω ακροατές τσακάλια μου, στείλανε μήνυμα, μου λένε... Το 15 ή το 16, οπότε αυτό που έχουμε πει για την Κύπρο, είναι 22 το 15, όχι το 16... Μη φαίνεται ότι παίρνουμε και παρατάσει έτου. Επιστρέψαμε λοιπόν... Ε, Όπω σα είπα... Θα πρέπει να είμαστε προειδεασμένοι. Το 16 είναι μια χρονιά, αν θέλετε τη γνώμη μου, αρκετά ιδιαίτερη. Και είναι αρκετά ιδιαίτερη γιατί θα δούνε πολλά τα ματάκια μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζει ο πλανήτη σιγά σιγά αφεντικό. Μπτωση άλλος να ξέρετε ότι η χρονιά ξεκινάει με έναν κρόνο υποθετικό πάνω στον άξονα Ηλίου Ζεύς, οπότε σε γενικότερο επίπεδο του κόσμου, σε παγκόσμιο επίπεδο, μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου σιγά σιγά θα βγαίνουν νέες δυνάμεις Νέα πρόσωπα Και ελπίζω ας πούμε, για τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας Τα νέα πρόσωπα να μην είναι ο Άδωνης Ας πούμε γιατί θα πέσουμε στα πολύ σκληρά ναρκωτικά Βεβαίως Ο Άρης της Χρονιάς Που δείχνει Της Της δράσης ε, Είναι στον άξονα ουρανού βουλκάνους Δηλαδή Φέτος εάν το 16 θα πρέπει να περιμένουμε πολύ ισχυρές ε, αναταράξεις και πολεμικές συγκρούσεις. Τώρα το που θα συμβούν επιτρέψατε μου να το κρατήσω για το τέλος της χρονιάς ε, να τα γράψω στο Astrology, να τα γράψω στο λέμπορν και να τα πω βέβαια και από εδώ, ε, κάνοντας με τους φίλους που θεωρώ ότι είναι Uh, καλή στο αντικείμενό τους Κάνοντας μια εκπομπή Αστρολογικό τσάπιο League 19-20 Σας δίνω και ώρα Και μιμιά Το οποίο θα ξεκινήσει βέβαια νωρίς Γιατί θα μαζευτούμε εδώ Εφτάνομά σε ένα δωμά Οπότε θα πέσουν και τα τσίμπουρα Θα πέσουν και θα γίνει χαμός Θα πούμε πολύ ωραία πράγματα uh, Πάμε λίγο Uh, στο κράτος και στην περιοχή που λέγεται Συρία uh, Νομίζω ότι η Συρία έχει να περάσει πάρα πολύ άσχημε στιγμές uh, Φοβάμαι, κρατήστε αυτές τις δύο ημερομηνίε που σας λέω uh, 28 δεκάτου και 5 με 7 εντεκάτου φοβάμαι και μια γενικότερη κορύφωση και ιδιαίτερα στη δεύτερη ημερομηνία που σας έδωσα Α, μην έχουμε ντράβαρα πολύ σοβαρά διότι αν ξεκινήσει τώρα κάτι αντιλαμβάνεστε ότι δεν τελειώνει εύκολα και βέβαια το προοδευμένο μεσουράνημα είναι στον άξονα χρόνου μεσουράνηματος και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν τεχνητά α, να επιφέρουν μια οικονομική έτσι καταστροφή στη συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη προκειμένου ω γνωστόν να υφαρπάξουν ό,τι υφαρπάξουν. Και ενώ διαφαίνεται ότι έχουμε μπει σε περίοδο σύραξη σοβαρής ότι φλέγεται η όλη η περιοχή με το χάρτη που βλέπω, με το χρόνο υποθετικό έτσι τοποθετημένο τόσο από πρόοδο α, όσο και από διέλευση. Εγώ τον Άσαντ, εάν δεν τον φάνε τον οποίο τον θεωρώ έτσι πολύ πιθανό, δεν τον βλέπω να πέφτει. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη Το ότι η... η Συρία έχει πίσω από την πλάτη της τη Ρωσία Και έχουν γίνει πολύ περίεργες συμμαχίες Συμμαχές αυτές έτσι όπως έχουν γίνει ε, Κάποιον που γνωρίζει έτσι Στοιχειώδη Πολιτική αστολογία Τον προειδεάζουν Στο ότι κάτι περίεργο Και κάτι αν θέλετε τη γνώμη μου Μεγάλο ετοιμάζεται Στη συγκεκριμένη περιοχή Για μένα α, Τα πράγματα δείχνει Ότι τουλάχιστον μέχρι το μ, Απρίλιο Του 2016 θα είναι πάρα πολύ άσχημα και θα συνεχιστούν βέβαια με μια παρατεταμένη μετάβαση σιγά σιγά γιατί ο πλούτονα είναι μέσα από τον έβδομο θα κάνει αντίθεση με τον οροσκόπο, θα κάνει αντίθεση με τη Σελήνη και η Σελήνη είναι και τον οροσκόπο. Θα θελήσουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να τον κατεβάσουν. Και επειδή ο Πλούτονας δεν παίζει, αντιλαμβάνεις ότι το κατέβασμα δεν θα γίνει με, μάλλον, με πολύ ομάλλο τρόπο. Και να θυμόμαστε και το αξίωμα που έχει πει και ο Νεύθωνας Όπου αναπτύσσεται μια δράση, αναπτύσσεται μια ίση και αντίθετη αντίδραση Μη, μη μ' μη Στα αγγίγμα σου και ανατριχιάζω τι στιγμή που να τον μπορώ να σα Τι να μου κάνει αυτή Η ζεστή μάτια σου η Αφού εγώ πια νιώθω τόσο προδομένη Τι να μου κάνει αυτή η μάτια σου η ερωτευμένη Αφού εγώ πια νιώθω τόσο προδομένη Μη μη Στις ζημιές τα Στ γεγούμασουλιώνω και ανατριχιάζω μέχρι τη στιγμή που να το μπορώ το να σαγαλάζω τι να μου κάνει αυτή. Τι ματιά σου ερωτευμένη, αφού εγώ πια νιώθω τόσο προδομενη να μου κάνει αυτή η ματιά σου ερωτευμένη, αφού εγώ πια νιώθω τόσο πρόοδομένη. Μη μη, μαγίζεις, μη... Στη μάτια σου η ερωτευμένη Αφού εγώ πια νιώθω τόσο προοδομένη Τι να μου κάνει αυτή η μάτια σου η ερωτευμένη Αφού εγώ πια νιώθω τόσο προοδομένη Ακόμα δεν πει το 14, δεν καταλαβα τι λέτε στο τσάτ Ο Καρποδίνη βαζίζει ό,τι γουστάρει και μπορεί να βάλω και σκληρό ροκ. Αλλά είπα να ηρεμήσουμε: η βραδιά είναι ωραία, το περιβάλλον είναι ωραίο. Το άτομο είναι κουρασμένο γιατί είχε και δύο ώρε σεμινάριο. Το επόμενο είναι στι 31 του μηνό, Σάββατο ώρα 6 το απόγευμα. Και προσπαθώ να τον κουλάρω τώρα. Άμα είναι να τον καζώσω, δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Εγώ. Δώσε, δώσε, μάσα. Δεν μάσα, αφού τον καφέ μου. Ε, Ενημερώνω το φιλοθεάμον κοινό Ότι από εδώ και πέρα Ότι λέει ε, Θα του λάβετε σοβαρά υπόψη Διότι άρχισε να πίνει τσιπουρό Οπότε η τσάπα του γιου Παρακαλώ κυρίε μου Επιστρέψαμε Καλά μάινε <laughs> με ένα ποτηράκι να γινόμασταν σάντα Με ένα ξεκινάει γανείς Επιστρέψαμε ο uh, Booker Pumps λέει Δεν ξεχνάω εύκολα κάλ είχε πει το τρίτο μνημόνιο Δεν θα αργηρωθεί Αλλά δεν μας είχε πει για ποιο λόγο Και αν η Μέση Ανατολή ο λόγος Αν δεν είναι τότε πιο σαφής απάντηση Αμα γίνεται ο, ο, ο, Εκεί που βλέπεις Αμαντέους να ξέρεις mm. Τη μεγάλη μου καλησπέρα είναι από τη Βόρειον Ιταλία Near to Venetia Place okay, Ο Αμαντέος ο φίλος μας, μας. μας. Ο Μότσαρτ <laughs> <laughs> ε, Ο Μότσαρτ ναι Κάτσε λίγο να το γιατί. Δεν ξεχνάω εύκολα κάτι. Είχε πει ότι το τρίτο μνημόνιο δεν θα ολοκληρωθεί, αλλά δεν μα είχε πει για ποιο λόγο, και αν η Μέση Ανατολή ο, ο λόγο, αν δεν είναι τότε, όχι, μη συνδέεται την κατάσταση ε, με την ε, Μέση Ανατολή με τα δικά μα δεν είναι απόλυτα συνδέμενα Απλά κάποια στιγμή για να ξέρετε, τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ είναι. Ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση Η οποία η κατάσταση αυτή δεν θα μπορεί να δρομολογηθεί Δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί Οπότε η ρήξη θα είναι αναπόφεκτη Η Χριστίνα λέει όταν είχα ρωτήσει πριν μέρες Αν θα εφαρμοστεί το μνημόνιο Γέλαγες και λεγες πως όχι Τώρα όμως ψηφίστηκαν όλα Εκεί. Θα είναι το μοναδικό νομοσχέδιο Που δεν θα έχει εφαρμοστεί σε αυτή τη χώρα Μην τρελάθουμε εφαρμοστεί το επόμενο μου. Άμα δεν εφαρμοστεί αυτό Απλά α, να ξέρετε κάτι ε, Ο Στέφανος λέει Για Εκάρα Ισοφάρισε Ωραία, μου άρεσε λοιπόν. Πολύ ωραία με το Τσίπουρο ε, Έχουμε φίλους που μας ε, α, Φιλεύουν ε, Και του ευχαριστούμε Θέλω να ξέρετε κάτι Προσπαθώ καταρχήν να σας δώσω Να καταλάβετε Πέντε πραγματάκια με όσο πιο απλά λόγια γίνονται Αντιλαμβάνεστε Ότι κάθε θέμα που αναλύουμε Επίχει Το θέμα του μνημονίου Αυτό ε, ε, Πώς το λένε Αυτό ε, Απαιτεί ολόκληρη συζήτηση Δεν μπορώ μέσα στα δύο λεπτά τριά ε, ε, να γίνουν έτσι Λοιπόν ε, η Χριστίνα λέει βρε καλ, αφού οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις θα γίνουν Πως λες ότι δεν έχει σημασία ότι ψηφίστηκε Λοιπόν ε, Ωραία Ακάνετε λίγο υπομονή και θα καταλάβετε πόσο δίκιο έχω ε, Δεν μπορώ να πω περισσότερα Απλά έχετε υπόψη σας ότι Λόγω του ότι η Ελλάδα μπαίνει με μια. Ε, Πώ λένε, Μπαίνει πολύ δυναμικά τόσο από Απόλαιο όσο και ο Βουλκάνου στον ετήσιο χάρτη της Ελλάδας και βέβαια έχουμε και τον άξονα, όπως γράψαμε, α, α, το ευαίσθητο σημείο της πτώσης της κυβέρνηση πέφτει ε, στον βόρειο δεσμό που δείχνει ότι ίσως ε, να έχουμε ανατροπές γι' αυτό σας λέω μην στηρίζε, στηρίζεσαι σε αυτά γιατί τα ίδια ακριβώς λέγαμε και στις 20 Φεβρουαρίου και τελικά πάλι δεν ε, ολοκληρώθηκε το όλο ζήτημα απλά αντιλαμβάνομε την αγωνία σας, αντιλαμβάνομε το ότι Βλέπετε μια βουλή να ψηφίζει σωριδών ε, Αλλά όταν υπάρχει μια φράση που λέει Όταν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια Ο Θεός γελάει Οπότε <χω> κρατήστε μια πιθανότητα πίσω Ο Δημήτρης λέει με μια βουλή θα εφαρμοστεί ε, Δύσκολο Οπίσης όσοι λέτε για οικουμενική κυβέρνηση ε, υπάρχει δημοσιευμένος το Αστρόλοντζ από το καλοκαίρι ε, δεν βλέπω οικουμενική κυβέρνηση ότι κάποια στιγμή θα επιχειρηθεί να μπει ο Λεβέντης μέσα στη, στο όλο το παιχνίδι ε, θα επιχειρηθεί αλλά νομίζω ότι ε, η Λία λέει και αν πέσει η κυβέρνηση τότε ποιος θα βγει ε, Λία μου ο, Όλοι προ... θα βγουν Κάτσε να προκηρυχτούν οι εκλογές Να ξέρουμε ακριβώς πότε είναι οι εκλογές Και να σου πω Δεν είμαι ο νοστράδας Έχω βάλει και την μπάλα στο πλυτήριο πιάτων Την κρυστάλλινη Και δεν, δεν έχω σήμα Ο Μπαξ Μπάνι λέει θα βγει Οκ okay. Και ο Τουίτη από το Twitter τώρα όλοι στο Twitter είναι, έτσι, οπότε θα βγει ο Tweety. Έτσι μου λένε εμένα οι νεφέλες από τη Λακωνία. Ήταν και ηλακιαδέμονες, ξέρεις. Mm -hmm. Και μου μεταφέρουν τα μηνύματα με καπνό. Ωραία. Ε, και μετά τους καπνούς και τα περίεργα, πάμε να περάσουμε λίγο, όπως είπαμε, αφού είπαμε τη Συρία. Ε, πάμε να δούμε... Τι συμβαίνει στη παρούσα φάση Σε αυτή τη δυσμυρή τη χώρα ε, Ανοίχτε λίγο τα, τα αυτά για σας Και ακούστε λιγάκι Γιατί βέβαια θα σας πω πράγματα Μέχρι εκεί που πρέπει να σας πω Γιατί αν πω περισσότερα για το 16 Θα βγουν μερικοί όψιμοι Που λέει και ένας φίλος και θα κάνουν τους καμπός οπότε εμεί θα τα βάλουμε τελευταίες μέρες του χρόνου να είμαστε σωστοί, να μην έχουμε προβλήματα ούτε λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο ήλιος της Ελλάδας, ο προοδευμένος είναι απάνω στον άξονα από Σιδόνας αυτό ε, σημαίνει μια προσπάθεια να στο το πω λίγο έτσι λαϊκά τη κατάσταση και όταν σας είπα ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο που η χώρα σιγά σιγά θα αρχίζει να βελτιώνεται και να φτιάχνεται αυτό τα έχουμε πει πολύ νωρίτερα επίσης δεν υπήρξαν πάρα πολλοί φίλοι εντός και εκτός αγωγικών που λέγανε ότι τις εκλογές θα τις χάσει ο Τσίπρας ένα. Έχασε. που λέγανε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν, γίνανε, που λέγανε ότι ο Δαρουφάκης δεν φεύγει από την κυβέρνηση, έφυγε, και δυστυχώς, καλός ή κακός, και αυτά είναι και από τα παράσημα που έχει αυτή η εκπομπή, επιβεβαιώθηκαν αυτά που λέγαμε. Και συνεχίζω και θέλω να σας πω ότι ε, επίσης έχω πει ότι α, ο πολιτικός χρόνος του Τσίπρα ως α, Πρωθυπουργός δεν είναι πάρα και επίσης για να, προβά, να προλάβω α, τις α, ενστάσεις σας και τις αντιδράσεις σας μη συνδέεται το «αν θα πάει καλά η χώρα» με το «αν θα πάει καλά ο Τσίπρας». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Quei momenti fradino, i distacchi e i ritorni, da capirci niente po'. of Transition. Ο Ζοντανά βήματα με την παλιογρία και τον Εροζραμμάζό ότι ακούμε αλμπέτ14 στρατηγία κόμμα και την εμπλομή το του φούρτου άστρουμμοσύ το υπόπτο άτομο εδώ που κυκλοφορεί ελεύθερο <χι> λέει ότι θέλει και πηθεί τον κόσμο. Δεν παζιαβουλευθεί στην αγόρη μου, αφού με το μπήκε ο άλλο μέσα τώρα και περνάει η Λεβέντη. Ποιο Αυτό περνάει η Λεβέντη. Ξέρω πώ το λένε όπου να ξέρω Αν ξέρω, ξέρω τα το ονόματά τους Αυτή είναι 300 και μπορούσε να γίνει δουλειά Και με 101 δηλαδή Λοιπόν λέει 200 είναι περίπτει Λέει κάποιο εδώ είχε σπίει κάποτε Καρλ για Στο χάρτη Ότι κάτι βασιλικό βγαίνει λες να είναι ο Τζιτζι Μάλλον προφανή για τον Τζιτζικώστα ε, Ναι ε, Όχι δεν το νομίζω δεν. Είναι κάτι αμυγός θα έλεγα Από το χώρο Επίση ο Βέγα λέει Τζιτζικό βλέπω γιατί τον πάνε για τον Αντιτσίπρα. Κοίτα, Βέγα, εάν ο Τζιτζικό είναι ο Αντιτσίπρα, τότε εγώ είμαι ο Αντι Ρονάλτο. ή μάλλον Αντιμέση που είμαστε και ίδιο ύψο περίπου. Κοίτα το σύστημα, μπορεί να τον πάει αυτό. είναι το παιδί, μόνο τη μόρη που το βλέπει, δεν πίθει, ρε παιδί μου. Έχει. Βγάλει μια γιαουρτα σχολή. Το ημούρι του είναι λίγο κολεγίο έτσι. Εδώ θέλει αλληταριό τώρα, μαγκιέ τώρα το παιδί. Είναι λίγο ναι. Κατάλαβε. Δεν λέμε ότι δεν είναι ηθικό, δεν είναι ηθικό. Όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει, οι άλλοι είναι αλεπούδε. Του βλέπει στη διεθνή σκηνή. Τι να πάει τώρα, να τον βάλουν στην τσέπη. Αν του και ένα γλυφιτζούλι. Mm. Γιατί μου πήγαινε στην τουαλέτα, παιδί μου, να συνεδριάσουμε. Και λένε να σου πούμε τσα κάνει τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι κάνει και ο χαμογελαστό είναι τσιπλίπτον τώρα Η Bunker Pumps λέει βλέπεις καλ μέχρι το 17 να δημιουργείται κάποιο κόμμα από πατριώτες με αρχικό εκτός πολιτικής σκηνής. Ε, κοίταξε να δεις τώρα μου βάλες λίγο περίεργες συνισταμένες δηλαδή πατριώτες που λιγάκι ενισταμένον εδώ και εκτός πολιτικής κοινής ε, εντάξει ο Άλεξ λέει πιο πολύ στον κοντοπίδι μοιάζεις. <Συσία> Ωραίο. <Συσία> uh, ο Στέφανος Αθηναίος, σολαριμόνος του. Uh, εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία έχει να, έχουμε να δούμε πολλά τα μάτια μας. Uh, για... Για πρωθυπουργός εγώ Ναι okay. δεν, Με μηχανολογικά μίζες και μηχανές Δεν τα παγάλα. Έχω πρόβλημα Ας πω αυτοί τώρα Τους έχουμε βάλει Εμεί να κάνουμε τη λάτζα τώρα Καταλαβαίνεις ε, Έχω λαϊκή απέτηση Και νομίζω εφόσον είναι λαϊκή απέτηση Θα το πράξουμε Αμέσως μετά το διάλειμμα Θα πούμε Για την Τουρκία Εδώ Θέλω να συντονιστείτε Να ανοίξετε ραδιοφωνάκια που λέει ο ο Τράγκας ναι, βάδι... Ένα που δεν ναι, ναι και συντονιστείτε Καθίστε αναπαυτικά γιατί θα ακούσετε πράγματα τα οποία είναι ανατριχιαστικά Ανατριχιάσα Αφιερωμένο ιδιαίτερα Έχω κάνει και delivery alpendo14.com και την εκπομπή το άστρου, του αστρού. Κάθε Σάββατο στα Σενέα με τον κύριο Karl Heinz. Ό, την αυριανή εκπομπή των άγνωστων Στα 9 έχω ένα γίγαντα τη γνώση μαζί μου. Και θα περάσουμε ένα τρίωρο καταπληκτικό όπω Λοιπόν, επιστρέψαμε και, όπως σα είπα, πριν τη διακοπή θα πούμε Τουρκία. Λοιπόν, <laughs> οι φίλοι μα οι Τούρκοι α, μπαίνουν σε μια χρονιά ιδιαίτερη και δεν το λέω αυτό γιατί ενώ φαίνεται από τη μία πλασματικά ότι η χώρα θα μπαίνει σε μια κατάσταση ευημερία μετά το Μάρτιο. Το 2016, καλό τα παιδιά, που λέει και ο Νίκος ο Αλεφαντός. Ο βουλκάνους από ε, πρόοδο, ο σύνορα από διέλευση, θα παίξει στον άξονα Ερμίζευς και Κρόνουζευς. Νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν να δυσκεραίνουν για την Τουρκία... Ανοίξανε αρκετά με το πά και δεν ξέρω κατά πόσο βλέποντα τη Σελήνη να παίζει α, από διέλευση, από πρόοδο, πάνω στην Αφροδίτη, δείχνει ότι πρέπει να μπούμε σε μια κατάσταση α, καλοπιάσματος γιατί πολύ φοβάμαι το επόμενο τρίμηνο είναι δύσκολο και ίσως έχει εμπλοκές η Τουρκία που τη στοιχύσει αρκετά από το μάχημο πληθυσμό που έχει δηλαδή από σώματα ασφαλείας, στρατό ε, ε, και όχι μόνο ψυχοδυναμικό αλλά και τεχνολογικό υλικό παράλληλα ο ουρανός από, από Solar Arc από ηλιακό τόξο δηλαδή βρίσκεται πάνω στον άξονα άδη Όλων, που γενικότερα υποδεικνύει μια κατάσταση ε, βρώμικης ε, διολίσθησης θα έλεγα Το μόνο καλό που θα πρέπει να περιμένει η γείτονα χώρα είναι το ότι ε, μέχρι τον Μάρτιο έχει κάποιες εξισώσει οι οποίες τη βοηθάνε Απλά να την ψηλοπαλεύει Μετά το Μάρτιο αρχίζει η απόλυτη κατρακύλα Εδώ θα είμαστε Θα τα βλέπουμε Όπως ακριβώς λέγαμε Και για την ε, ε, Και για τη Γερμανία Που κανένας δεν το πίστευε ε, η Μπάγκερ Παμπς λέει Κόμπε δεν πότε βλέπεις να πάω Να πάρω στην Κασταλινούπολη Πάμε παρέα εγώ θα πάω στο Επιρκή Απέναντι ε, Παίζω σε πιο καλές περιοχές Το καταλαβαίνεις ε, Οπότε ξέρουμε ότι η Τουρκία ε, Αρχίζει και έρχει πρόβλημα Παράλληλα για να δούμε Λίγο και την κλασική, Για να μην σας ε, ε, τα λέω μόνο έτσι και δεν καταλαβαίνετε και λες Αυτό λέει τα δικά του τα κατάλληλα, Ο ουρανός είναι πάνω στον χείρονα και γι' αυτό έχει βγάλει τώρα την ιδιαίτερη έτσι πολεμική δυναμική που έχει βγάλει και συνέχεια οι και έλοπλες δυνάμεις αλλά και όχι μόνο μετρούν απώλειες σε θύματα. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ουρανός ε, Θα αρχίσει να παίζει Απέναντι από ερμή και κρόνο Και επειδή έχει ερμή κρόνο στο ζώδιο του ζυγού ε, Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο Πάρα μα πάρα πολύ μεγάλων δυσκολιών Κατά πρώτον Και κατά δεύτερον Πολύ έντονης ε, δυναμικής ε, και πολεμικής έτσι ετοιμότητας. Κατά τη γνώμη μου, μέχρι το 2018 τέλη η Τουρκία δεν θα, την, δεν θα είναι με την ίδια υπάρχουσα μορφή τη. Αφιερωμένο μου εζητήθη, here I go again. I'm Γέλιο. Που τη θυμηθήκανε, βάλε λίγο δίνει βούλα πάλα. Ε, Μάρκο Παναγία μου, λοιπόν. Λοιπόν, πριν μιλήσει ο πρόξενο, εδώ θα βάλω αυτό. Καρδιά μου ή το κρίμα αγαπάς Πώς θα μάθω τι ζητάς Κι αν αλήθεια μ' αγαπάς Πήρε στην καρδιά μου πάρ' και τα λεφτά Μου oh. και καλά λυσό. Ξέρεις πως πονάω, ξέρεις πως ζητάω μόνο την αγάπη σου καρδιά μου ή το χρήμα αγαπάς Αμφιβάλλω και πολλώ Κι άκρη δεν μπορώ να βρω Πήρε στην καρδιά μου παρκε τα λεφτά μου Πάρ' και χαλά, σε μολά, σε ζητά, Δεν είμαστε ο Ποσειδόνιο, στον είμαστε, Ακούμε το φουλ του άστρου με τον Καρδάνη Σότιγκερ, αλλά προσπαθούμε να περνάμε γαλάζια με λίγο χιούμορ, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Και από ό,τι λέει εδώ ο αστρολόγο έχει σπάσει και γυάλινη σφαίρα και προσπαθεί να τα δει μέσα τι νεφέλε. Εγώ σου είπα: Έχω τον Ινδιάνο το κάθε Τρίτη να. που μιλάει με του Ινδιάνου με τον καπνό. Έχω άτομα στον τα. στον Όλυμπο διασπαρμένα και μου φέρουν μηνύματα. Βέβαια. Ο, Ο καπνός, <καμυλικά. σίλια> Τι, α, καπνό. Ο καπνό, κανονικά. Αχ, καπνό, από με σήματα, με την, okay. την πίπα. <σίλια> λοιπόν, επιστρέψαμε ε, να συνεργήσουμε λίγο με την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή την περίοδο, λοιπόν, είναι σε μια κατάσταση η οποία αρχίζει. Ε, την έχει πιάσει η μάνια, να μην το πω διαφορετικά Βέβαια την έχει πιάσει μια μεγαλομανία με τον Πλούτονα στον 7 Και σε αντίθεση με το γενέθλιο Πλούτονα Γεγονός που τα πράγματα δεν δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστα Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι θα έρθει και ο Κρόνος αλλά και ο Ποσειδώνας να σχηματίσουν τη σαρμονική όψη με το βόρειο δεσμό που συμβολίζει ε, τη μάζα, το νόχλο, το, το τουρκικό λαό, μας περιπτώσει, θα α, δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, να υπόψη ότι και την πορεία του χρόνου μέσα από τον έκτο οίκο είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλων δυσκολίων που πραγματικά ας πούμε στη θέση της Τουρκίας για τα επόμενα τρία χρόνια δεν θα ήθελα να ήμουν γιατί η χώρα αυτή εδώ η χώρα αυτά που θα έχει περάσει σε σχέση με αυτά που θα περάσει η Τουρκία είναι σαν να συγκρίνεις. το το minions την ταινία με τον Εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες Συνεχίζω εγώ τα δικά μου τα, τα έτσι ε... Ο Doodle Gays 4-0 και αντεγιά Εμείς σας λιτάμε στο μπάσκετ φίλε Τα πάμε αυτά μην τα ξανά λέμε Σου βάρε δεν έχουμε εδώ στοίχημα Εδώ έχουμε αστρολογικό, αστρολογική εκπομπή Αν... Δεν τρέπει λίγο τα... Σε παρακαλώ κυρία μου συνέχισε το νερό σου Μέχρι να πιεί το νερό του 31 Δεκάτου το έτερων σεμινάριων στι 6 ώρα του κυρίου Καχάιζο. Σάββατο πέφτει και αύριο βράδυ άγνωστοι επισκέπτε να πω. Και εγώ τα δικά μου, δηλαδή οικό μου το μαγαζί. Ε, θα έχω τον κύριο Διαμαντάρα, τον το ιστορικό συγγραφέα και ακαδημαϊκός στην Ιταλία. Εδώ δεν είναι ακαδημαϊκό. Και θα πούμε τα άνδερά μα. Λοιπόν, συνέχιση κύριε Καρα. Λοιπόν. Ελά, με αρχίσει, πάμε. Πάντα. Ο χρόνο είναι γενικά ένα πλανήτη ο οποίο επειδή και κυβερνήτη του Εβδόμου, άρα που δείχνει τι σχέσει που θα έχει η Τουρκία με του άλλου. Θα έχει μέσα και τον πλούτο να, εκεί έχει να γίνει ο κακό χαμό. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, σα είπα, ότι έχουμε τον ουρανό πάνω στο χείρονα που αυτό δείχνει πολεμικέ καταστάσει. Και θα έχει ουρανό αντίθεση με ερμή, αντίθεση με χρόνο. Δείχνει ότι η χώρα είτε ως διοίκηση είτε ως λαός θα βιώσει το απόλυτο παραλήρημα οπότε ε, θα έχουμε να βλέπουμε ε, πάρα πολλά πραγματάκια συνεχίζω ο Pilot λέει είναι δυνατόν η Ελλάδα να ευημερεί και όλες οι χώρες να γύρω γύρω Α, από ανατολικά και νότια να ψιλοκαταραίουν Κοίταξε να δεις Αυτό είναι πολύ ωραίο το, το ερώτημά σου Αλλά εγώ το βλέπω αστρολογικά Το καταλάβεις Δεν μπαίνω εγώ να κρίνω Δεν με ενδιαφέρει Και η κρίση α πούμε το 29 Εμείς την καταλάβουμε το 32 Εμείς από το 29 μέχρι το 32 μια χαρά ήμασταν λοιπόν, Μην τρελαθούμε Uh, οπότε το βρήκαμε και αυτό Τώρα πάμε Ο Αριστίνης λέει μια πολύ ωραία κουβέντα Και λέει η Μεσόγειρος είναι σύστημα Που πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία ε, Ναι αλλά γίνεται; ε, Η χειρότερη στρατηγική Είναι να προσπαθεί να τα έχεις μέλους καλά Εκεί δημιουργείται οπωσδήποτε πρόβλημα ε, Όσον αφορά περί των προβλημάτων που θα έχει η Τουρκία, θα κάνουμε μια εκπομπή ειδικά για αυτή και επειδή έτσι μου αρέσει ε, να τα λέω τα πράγματα έτσι με τον ομάδο, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή και η ειδική εκπομπή αυτή επειδή θέλω να δείξω λίγο στο κοινό πώς λειτουργεί η Ουράνιαν, Έχεις δίκιο, ο Δημήτρη. όντω είμαι κουρασμένος, αλλά είμαι εδώ. Α, θα κάνουμε μια εκπομπή λοιπόν για την Τουρκία. Μπορεί να φέρω και κάποιο συνάδελφο έτσι για να σπάσω λίγο τη μονοτονία. Και θα πούμε τα μελλοντικά πέντε χρόνια. Α, πιθανόν αυτή η εκπομπή να είναι και σύντομα. Δεν ξέρω αν θα είναι η άλλη εβδομάδα, αλλά ίσως... Η εβδομάδα που θα έχω το σεμινάριο Επειδή θέλω να ετοιμάσω και για τα παιδιά που συμμετέχουν Τριτό δεκαήμερο δηλαδή Ναι μήνα ε, του μήνα ε, Επειδή θέλω να Τιμήσω και να ετοιμάσω Κάτι έτσι πολύ εξαιρετικό για αυτούς Που συμμετέχουν στο σεμινάριο Θα κάνουμε ένα θέμα τέτοιο Να πούμε Τουρκία Θα καλεσω για τρεις συναδέλφους έτσι να γίνει ο κακός χαμός Και νομίζω θα περάσουμε Πάρα μα πάρα πολύ ωραία ε, λέει ο μπάνκερ μας ε, Καλησπέρα με τους μετανάστες Τι θα γίνει Καρλ Αν γίνουν όλα αυτά στην Τουρκία Μήπως αυξήσει το κύμα των προσφύγων ε, Δεν το νομίζω Η, η Ελλάδα σιγά σιγά την Θα βρουν ευκαιρία Οι μετανάστες να μείνουν εκεί κοντά Στην πατρίδα τους Βέβαια. Άμα γίνει αυτό μια χαρά, μια χαρά είναι Να βλέπετε τα πράγματα σφαιρικά Και γεωπολιτικά Και όχι μόνο αστρολογικά ναι. ο Δημήτρης λέει να μην κάνει σεμινάρια εκπομπή σε θέλει χαλαρό εντάξει Δημήτρη απλά υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να μάθουν αστρολογία ε, εντάξει τη λαμβάνω υπόψη δεν θα την ακολουθήσω βέβαια το τη ε, η Δώρα λέει δεν είναι καλύτερα να μας πεις τα επόμενα πέντε χρόνια της Ελλάδας Δώρα ε, εάν σου πω ε, πως λένε, μέσα στο Νοέμβριο το Δεκέμβριο τι θα σου πω το Δεκέμβριο έχουμε, θα, θα έχουμε προβλέψεις ε, Ήδη κάτι έχω ετοιμάσει Αλλά ξέρεις επειδή μου έχουνε πει Ότι έχω και ωραία φωνή και τη γράφουνε κάποιοι ε, Να μην τους δώσω υλικό ας πούμε Και αρχίζουν και το παίζουνε και αυτή ε, Μεγάλη κετράνη Ας ε, θα τα πούμε Ενελθέ το χρόνο Το θέλουμε το θέμα με την Τουρκία λέει η Κατερίνα Ωραία ευχαριστούμε Συνεχίζω Με αυτή τη φωνή Με αυτή τη φωνή Εντάξει. Τι θέλετε να κάνω την δόραση Όχι εσύ <laughs> είπες για τη φωνή σου Εγώ λέω για τη δική μου Ωραία Συνεχίζω πάμε τώρα στα της Ελλάδας Μέσω κλασικής Για να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζει Η περίοδος αυτή λάβετε λιγάκι υπόψη πως ο, ο Κρόνος θα ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα και ο Ποσειδόνας βέβαια τον Ποσειδόνα της Ελλάδας. Ο Ποσειδόνας της Ελλάδας δε αστιχείως πλάνητης διότι είναι του Δεκάτου αυτού που δουλεικούν εν πάση περιπτώσει είναι και του, είναι στον Έχτο που δείχνει τον πληθυσμό που δείχνει τον κόσμο το κατώτερο κοινωνικό στρώμα. Άρα δείχνει και τη συνάφεια αν θέλετε των λαθασμένων ή προβληματικών κυβερνητικών πρακτικών το τι αντίκτυπο έχουν στο λαό. Από την άλλη η Ελλάδα θα έχει 2,5-3 χρόνια πολύ ιδιαίτερα γιατί θα περάσει τόσο από Απόλλων όσο και ο Βουλκάνος πάνω από εκεί γεγονός που σηματοδοτεί ιδιαίτερε καταστάσεις και βέβαια μόλις ε, περάσει και ο, ο, ο Απόλλων προχωρήσει λίγο ε, θα βρει και τον ουρανό εκεί θα έχουμε και κάποια αστρολογικά δρώμενα πάρα πολύ καλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βγει η ελληνική αστρολογία προς τα έξω μακριά από την αφάνεια που θέλουν να την κρατάνε κάποιοι Ζήκο, μανούλα μου. Και αντιλαμβάνε στο ότι είναι τραγισμένο Σαμάτια προκαλούν Κίξη. Το ξεγραμμένο σου παιδί στην αγκαλιά να σφίξει. Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος σου μάνα μου, το Το πέτυχα από μετά λίγα τώρα και το αφιερώνω στην την τη του Πειραιός Motor Breath στα εμπειρικά εγώ κάνω εδώ Μαντώνα, που λέει ο άλλος να βάλω μεζετάκου ήταν δηλαδή, και τα έχω όλα, είναι <laughs> Τι είχε βάλει, Εγώ παίζω ό,τι να είναι να ξέρει. Ναι. Αλλά δεν παίζω ρεπλικέ. Να μπω mm. ονόματα ελληνικά. Mm. Και δύο ξένου καλλιτέχνε μεγάλου. Ναι. Μάικ Τζάξον. Όχι ραπ. Να... Δεν παίζω. Ποτέ Μιχαλά... δεν έχω παίξει. Μιχαλάκι. Ποτέ. ποτέ. Και σα πω και το λόγο. Και you too. Γιατί και οι δύο πουλήσανε αυτό που ήταν. Ένα πήγε από μαύρο να γίνει άσπρο. Άρα είναι ρεπλικά. Μαλάκα. Και ο άλλο. Πούλησε. Την Επανάσταση των Ιρλανδών έβαλε λαμμένο κουστούμια και το έπαιξε ζόγκλερ. Λοιπόν, εγώ δεν τα γουστάρω αυτά και το λέω επισήμω για να καταλάβουν και οι φίλοι το σκεπτικό μου. Mm -hmm. Παίζουμε ε, γνήσιο. Θε να βάλω τσάμικα έχω, να βάλω δημοτικά σοφία κολλητήρι έχω, mm -hmm. αλλά τη ρέπλικα τη σοφία κολλητήρι δεν την παίζω. Αυτό θέλω να καταλάβει. Ποια είναι η ρέπλικα τη σοφία. κάποια που προσποιείται. Ah, ah, okay. ναι. το κατάλαβε. Mm -hmm. Αυτό δεν μου λες άμα φτιάξω ένα playlist με τίποτα καγκέλια και τέτοια θα τα βάλουμε να γίνει χαμός Εσύ στην επομπή σου θα βάλεις εγώ σου λέω σαν σκεπτικό, σαν σταθμό και σαν ύφο. Εσύ να βάλεις καρεκλάδικα αλλά η ευθύνη θα είναι δική σου Βεβαίω, θα είναι ε, ναι. Διότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι έχω μουσική άποψη και παιδεία Το πρωί ή το βράδυ Μετά τι 11, μετά το φαγητό συνήθω. Το βράδυ, μετά τις 23.00 Έτσι Λοιπόν, οπότε θα κάνω μία playlist, θα τη συζητήσω λίγο και με τον κύριο Καρποδίνη Ο Τυγουστάρης Έτσι Και θα περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία Αφού είπαμε για τους φίλους μας τους Τούρκους α, Βάλε κριτικά, βάλε παβαρότι, <laughs> ναι α, Βάλε μία απ' όλα Για εκεί είμαι επειδή mm -hmm. κατάλαβα εγώ το χιούμορ που κάνουν Μπεζεντάκου η εσύ Δοθείς της ευκαιρία, είπα και εγώ αυτά Γιατί μπορώ να ρίξω μέσα Αυτό το Μουσική Επιστρέψαμε ε, μετά από Twisted Sister, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, τώρα, τα ξέρεις, ξέρεις, Έχω περάσει και εγώ απ' το. Απ' τα Sisters, απ' α... τα Twisted. τα Sisters, ε, φτάσαμε λίγο στην Ελλάδα. Θέλω λίγο στην Ελλάδα να δώσουμε λίγο έτσι προσοχή, διότι α, αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ουρανό σε δέκατο. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε breaking news. Έκτακτα δελτία δηλαδή κατά το ελληνικότερο. Και κάνουμε πάρα πολύ μεγάλα πραγματάκια. Βέβαια δεν σας κρυβώ ότι πρέπει να ξέρετε ότι όταν κάνουμε κάτι, όταν κάνουμε μια πρόβλεψη... Ε, Πρέπει ο αστρολόγος να έχει μια γενικότερη παιδεία Δηλαδή τώρα, τι να σου γράψει ένας για Ότι θα γυρίσει η χώρα ξέρω εγώ πού μακριά από μας τον κομμουνισμό Ωραία, άμα δεν ξέρει τι είναι ο κομμουνισμός ε, Προσπαθούμε οτιδήποτε είναι να τα προσεγγίζουμε ε, Αφήνοντας απ' έξω όσο τόσο τις πολιτικές όσο και τις κορματικές μας ποιηθείς Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω ε, ούτως ή άλλως ε, όσοι με έχετε διαβάσει δεν είμαι από τους άνθρωπους ο οποίος έχω πει έχω στάξει μέλη ας πούμε για τη χώρα μας για το μέλλον της όσο όμως αυτό διαρκούσε δεν μπορώ να λέω πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν ε, ε, ε, Τελεύθερον το εύψυχον Ναι ε, Τα μνημόνια από ότι τελειώνουν χρονολογικά Κοίταξε να δεις ε, Αυτή είναι μια καλή ερώτηση ε, Και είναι καλή ερώτηση γιατί Γιατί ουσιαστικά το 16-17 Κάτω από συνθήκες Βγάζει και... Κάποιες συμβάσεις, κάποια ζητήματα, τα οποία κατά, κατά, κατά κάποιο τρόπο θα α, μπλοκαριστούν. Οπότε έχετε α, λίγο στο πίσω μέρος του κεφάλι σου αυτή τη διετία 16-17. Mm. Ε, ο Αριστήτης λέει πρώτη φορά φασιστερά λέμε, το ζεις σιγά σιγά, εντάξει, δεχτών. Καρποδίνιο άλλαξε σερβέρ. Δεν ξέρω κάποιο λόγο το λένε από εκεί. Ο λόγο. Δεν ξέρω, το, το ρουφιανόπουλο μου το σφύριξε Ο σερβέρ μα είναι μια χαρά, έχει μεγάλη φορητικότητα και είναι ένα χρόνο μα έχει βγάλει από πέρσι τον Άγουστο και δεν το ούτε καθάρισμα να το έχουμε κάνει. Μια χαρά είναι. Ωραία. Ε... Πώ πρέπει να αλλάξει πισί, εσύ, ή να πατήσει να κουμπάνει. Όχι, εγώ Όχι, εσύ, είναι... αυτό που το γράφει. Επιστρέφουμε ε, Καταρχήν Να δούμε τι παίζει εδώ πέρα Α. Ε, Λοιπόν, όσον αφορά την Ελλάδα Νομίζω ότι ε, Σιγά σιγά Το δρόμο της θα το βρει Βέβαια σας το έχω πει, Το γράψαμε από το 14. Ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο Παγκόσμιας οικονομικής ύφησης Λόγω τις θέσεις της χώρας και λόγω των πλανητικών όψεων των οποίων, των, από αυτές που έχει δεν θα οδηγηθεί σε καταστροφή περαιτέρω είμαι απόλυτα απεμπισμένος ότι η Ελλάδα σιγά σιγά μπαίνει σε μια περίοδο εντάξει, δύσκολη, το αντιλαμβάνεστε η μετάβαση ε, θα γίνει ε, και θα γίνει με τέτοιο τρόπο γιατί η μια εξίσωση που την έχω βάλει και στο υπάρχει είναι ότι μέσα από συμβάσει και μέσα από ευνοϊκές αποφάσεις βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων αυτής της χώρας. Οπότε είμαστε, τουλάχιστον εγώ επειδή την εμπιστεύομαι την Ουράνια και γι' αυτό ας πούμε την ακολουθώ πολύ περισσότερο από τη, α, την κλασική. Είμαι απόλυτα απεμπισμένος ότι στην Ελλάδα μπαίνουν οι βάσει για να γίνει... Α, πιο μπαίνουν οι βάση και να γίνει πιο καλή, πιο δημιουργική, πιο να ευημερίσουμε. Τι ρόλο να μπορεί να παίξει η και η Αυτή είναι καλή ερώτηση. Και είναι καλή ερώτηση γιατί την Κωνσταντοπούλου, καταρχήν, την πιστεύω πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Α, αυτή της λαϊκής ενότητας και κάνανε το λάθο. Να ανεξαρτητοποιηθούν σε μια στιγμή που απέμεναν 20-25 μέρε για την. Α, α, τι λέει εδώ. 33η μουσαντένια λεφτά η Bloomberg χρεωμένη. Τοξότη δηλαδή, μάλιστα. Τώρα, ο έτερο τοξότη, για να τα λέμε όλα. Είναι ο Κασιδιάρης και ο Κασιδιάρης σιγά-σιγά αρχίζει και ανεβαίνει και δείχνει έτσι ένα πιο ηγετικό προφίλ. Για μένα θεωρώ ότι ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων και όχι και οι δύο μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη μελλοντική πορεία της Ελλάδας γιατί ούτως ή άλλως είχαμε γράψει και στην α, α, είχαμε γράψει και στο χάρτη τη Συναστρίας πολύ πριν βγουν τα προβλήματα. Μετάξει, υπάρχει στο αστρόλότσι, μπορείτε να τη δείτε. τη συναστρία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Ζωή Κωνσταντοπούλου φαινόταν ξεκάθαρα και το γράψαμε ότι η η καρέκλα του Τσίπρα αν από κάποιο κάποιον άνθρωπο τρίζει και πριονίζεται είναι από την ίδια τη ζωή σε μια περίοδο που όποιος το έγραφε προφανώς υποφαινόμενος ήταν τρελό. Α... το ξότερο δυνατή ο Στέφανος λέει 83 χρωστάει η Deutsche Bank Στεφάνε αν το αυτό το το δημοσίευμα, πέρασε το μου σε παρακαλώ στο email. Αν δεν σου κάνει κόπο, γιατί με ενδιαφέρει. Σνουκι Χέντ λέει 78 3 Μου σαντένια λεφτά χρωστάνε λοιπόν. Από ποιον θα τα πάρουν, Ο ΑΕΟ Μ' αρέσει το, ο τρόπο προσέγγισης. Και συνεχίζουμε. Μπράβο, Ρε Στέφανο, ψάξει σε παρακαλώ να το βρω. Γιατί είναι μια είδηση η οποία με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί δείχνει τουλάχιστον ότι αυτά που λέμε επιβεβαιώνονται Ο φίλο μου τον Αμαντέος Της βορείου Ιταλίας γιγαντά Βέβαια το 14.00 κάθε Σάββατο το full του άστρου με τον κύριο Καρχάιν Ζώτικερ, ο οποίο είμαι λίγο, λίγο κουρασμένο γιατί είχε και ένα 2ωρο-2.5 από τι 6 σεμινάριο και καπάκι μπήκε στο στούντιο για να πει αυτά που θέλει και γουστάρετε. Το κάνω για κανένα μουσικό διαλυματάκι έτσι, λίγο μεγαλύτερο να πάρει καμιά, να σε τον χάσω. <μμήλεια> Αφιερωμένο στην κέρκυρα στο φίλο μου τον Άλκινο. Εδώ είμαστε δεν φεύγουμε κατόπιν απαιτήσεως του φιλοθεάμωνος κοινού Δεν περνάμε άσχημα Κάποια στιγμή όμω θα πρέπει και ο Καλ να πάει εξουραστή Θα ολοκληρώσει βέβαια τις προβλέψεις που δεν να φύγει Ένα τραγουδάκι για να πάμε για Τσίσα Ειδική αφιερώση που μου το ζήτησαν Και μετά κανονικά μπαίνει να κλείσει τις τελευταίες του δημιουργίες Softly, really, There's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow and please don't cry. I know how you feel inside. I, I've been here before. Something's changing inside you and don't Right tonight I still To take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Μετά από αυτό το κάπως μεγάλο μουσικό διάλειμμα Για να πάρει μια ανάσα ο φίλος μα ο Καλ Συνεχίζει να μας πει τα υπόλοιπα Και σιγά σιγά Κάτσε 11.30 λες ε... Όχι δεν υπάρχει 10.30 Γιατί μετά θα πληρώσω την περασμένη εβδομάδα Όχι ρε, σήμερα είναι τα τρένα μέχρι τις 2 Ρε ξεκόλλαγω εκεί που μένω Τα, τρέμα, τα τρένα δεν έχουν σταθμό Πλάκα μου κάνει στο... Α δεν έχει τρένα και που μένει εσύ Όχι. Ε, κάνει, το μωρά, π, κάνει πιάτσα τέσσερις Πάρε ποδήλατο. Εγώ έχω ένα γνωστό μου άτομο έχει πάρει ένα και κατεβαίνει και πάει στο σπίτι μου. Ε, θα το πάρω, Έτσι. αυτό θα με Το ποδήλατο πάρει είναι σιμένο, παιδί μου. με δύο ρόδες πίσω και μία μπροστά. Μπαίνει φυσιολογικό ποδήλατο, εσύ. Έτσι. Πάρε για άτομα που είναι Κάπως εκτεθειμένα στο το βάρο. Έτσι. Έτσι λέγεται σε αυτό. Σωματικά ευρύ χώρα. Ναι, Όπω είπε ο Μαλάκα, ο βαρεμένο λέει: Δεν υπάρχουν άνεργοι. Λέει: Υπάρχουν μη ενεργοί πολίτε. Μιλάμε για Μαλάκα, για βαρεμένο. Ε, ναι. Και τον κάνει και πρόεδρο τη Βουλή. Λέει: Πέσουμε κάτω. η Το ξέρω το άτομο. Κοίταξε, Αν αυτή τη στιγμή πρόεδρο τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή που κατέβηκε η ζωή, τσα δεν υπάρχει. Δηλαδή. Έχει αφήσει εκεί την κοιλότητα τη. Είναι υπάρχει. σίγουρο. Και κάθοντα Αλλά... πάνω αυτή το αξίωμα. Για σα πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι. Όπως έγραψα είναι μικρό το η λαϊκή ενότητα για να έτσι, στριμώξει τα όνειρα της ζωής σα. Ε, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Όμως θέλω να ξέρετε κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω να φέρω ένα καλυσμένο που δεν τον έχω ξαναφέρει. Και θα πούμε αρκετά πραγματάκια. Και ωστόσο μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο astrolabor.blogspot.com ή να στένετε και email στο carlhottinger.gmail.com για να τα λέμε... Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που μου κλατήσατε Ελπίζω, εντάξει, ήμουν λίγο κουρασμένος, αρκετά μάλλον κουρασμένος ε, Εντάξει, την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα ο Θα επανέλθουμε... και... άνθρωπο είσαι και εσύ Θα επανέλθουμε με πολύ δυνατό θέμα ε, Ένα λεπτό γιατί με ρωτάει ο φίλος πώς είναι... Ε, να το στείλω πάλι το mail Ένα λεπτό Λοιπόν από πω μέχρι να βρει τα στοιχεία τα που θέλει ο Κάρολος Να μου πούνε οι φίλοι Όχι αύριο γιατί έχω εκπομπή Από Δευτέρα ποια μέρα θέλουν Τη συγκεκριμένη εκπομπή αυτή που ακούσατε σήμερα Μέχρι να τη ανεβάσει ο στο... Στο site του σταθμού γιατί κάνει αυτός δουλειά του Και είναι και χρονοβόρα η διαδικασία Έχουν μείνει πίσω κι άλλε ε, Να τη βάλω επανάληψη Να την ακούσετε πέστε μου από τη Δευτέρα και μετά Αύριο δεν γίνεται Πότε θέλετε να βάλω την εκβόμπη Την σημερινή αυτή που ακούμε όλοι τώρα Και συζητάμε Να τη βάλω να την ακούσετε ξανά Για όσου δεν την ακούσαν την αρχή ή για όσου θέλουν να την ξανακούσουν. Παρακαλώ, συνέχισε ε, σας ευχαριστώ καλύτε, καταρχήν για την παρέα που μου κρατήσατε Ελπίζω να σας έδωσα κάποιες πληροφορίες ε, Χαίρομαι που έχω ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν και την αντίθεσή τους Αρκεί αυτοί βέβαια να είναι α, σε λογικά και κόσμια πλαίσια Από μένα τον Καρχάι το Τον κουρασμένο από εδώ και πέρα Σας εύχομαι καλό βράδυ. Ε, τελείωσες. Κανονικά. Ωραία, κάτσε να βάλω το κομμάτι τη εξόδου μου. Πώ τελειώνει έτσι, αγόρμο εδώ. Μεθαύριε επαγγελματίε. Λοιπόν η εκπομπή έλαβε τέλο γιατί όντως ήταν κουρασμένος αλλά γουστάρει και εγώ γουστάρω και όλοι γουστάρουμε αυτό που κάνουμε και εσείς που μας ακούτε Αύριο 9 η ώρα έχουμε άγνω στους με ελευθέρη διαμαντάρα Δευτέρα ξεκινάει ο κύριος Άγγελος Βιανίτης στην εκπομπή του, η οποία την προηγούμενη σεζόν ήταν στι τις τετάρτε 10 με 12 και από τη Δευτέρα θα είναι 10 με 12 Δετάρτη πήγε ο κύριος Γρηγορίου Δευτέρα 10 με 12 Dream Dreamtime Άγγελος Βιαννίτης Άγνωστοι επισκέπτε αύριο στα 9. Τρίτη 7 με 9 έχουμε την εκπομπή Come Together Με πάρα πολύ δυνατά θέματα Ιατρικά, ολοκένουρια εκπομπή Και στις 9 ο Ινδιάνος, τον Λευκό Φτερό Ο Νίκος 8 με 10 την Τετάρτη επειδή Τα λέω επειδή δεν έχουν ανέβει στο site ακόμα το καινούριο πρόγραμμα Τετάρτη 8 με 10 Χρήστος Ζώης Blast from the Pass, μια εκπομπή Rockabilly και 10-12 η εκπομπή το Όλων με τον Μιχάλη Γρηγορίου, τον γνωστό φίλο, ερευνητή και συγγραφέα. Μια μεγάλη καλή νύχτα σε όλους και τα λέμε αύριο βράδυ αφού κέρδισε ο Ολυμπιάκος ή μετά μια χαρά. Φίλε αθλήμαστε, οπαδοί δεν είμαστε. Καλό ξημερώμα.